Сняnočka vas сняnočka, да te на то νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Μπράβο τους! νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Ορίστε. Το λέει μια χαρά. Το είπε χθες στη Βουλή. Χθες ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για το έκτρομο αυτό. Το φρικτό νομοσχέδιο που γυρίζει 100 χρόνια πίσω... Τα πάντα, τη ζωέ των ανθρώπων, οι ίδιοι το λένε εξυγχρονισμό για θέματα που δεν του αφορούν, όπω είναι οι ζωέ των εργαζομένων, των εργατών, των υπαλλήλων σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριο Χατζηδάκη λοιπόν είπε ότι νόμο είναι το δίκαιο του εργάτη. Δεν το έτσι ακριβώ. Αλλιώ το είπα, αλλά εμεί το κόψαμε για να ξεκινήσουμε έτσι χαλαρά. Και αγαπημένα, μετά, μόλι τα είπε αυτά ο Χατζηδάκη, φουλάρει, ανεβάζει τόνου και λέει. Εσείς είστε με τους εργατοπατέρες, εμείς είμαστε με την κοινωνία. Ευτυχώς! Εσείς είστε με την καθυστέρηση, εμείς είμαστε με, τον, με την Ευρώπη. Ευτυχώς! Εσείς είστε με την αντίδραση, εμείς Εδά, είμαστε με την γερ. πρόοδο. Μπράβο τους! Είστε με την αντίδραση. Εμεί είμαστε. Καλύστώ πρόοδο! Υπάρχει. Τι εννοεί πρόοδο τώρα ο χατζιλάκη να δουλεύει μια εργαζόμενη μητέρα, πάρουμε αυτή την κατηγορία από τι 9 ω τι 5, ένα κλασικό 8 ώρο, και να έρχεται ο εργοδότη και να τη λέει, θα δουλέψει άλλε δύο ώρε. 7. Θα τελειώνει. Θα πηγαίνει στο σπίτι γύρω στι 8 παρά, στην καλύτερη 8 η ώρα, και θα πρέπει εκείνη την ώρα να μαγειρέψει για την επόμενη να διαβάσει τα παιδιά, να δει τα παιδιά. Να ασχοληθεί με άλλα θέματα του σπιτιού, να έχει καθαρό και το σπίτι, να δει αν ο άντρα τη είναι εκεί, αν υπάρχει, να επικοινωνήσουν και λίγο, να δούνε τι γίνεται και να δουλεύει και την Κυριακή. Αυτό είναι πρόοδο για τον κύριο Χατζηδάκη. Γι' αυτόν τον Χατζηδάκη, τον κακό Χατζηδάκη, γιατί σήμερα θα πάμε μεταξύ των δύο Χατζηδάκηδων, του καλού και του κακού. Αυτό που ακούσαμε τώρα ο κακό Χατζηδάκη, γιατί σαν σήμερα το 1994, 27 χρόνια πριν. Έφυγε ο ένας από τους πολύ σημαντικούς πυλώνε αυτού του τόπου και αυτού του λαού που είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από το θάνατο. Δεκατέσσερα χρόνια είχαν τον νεαρό Ιρλανδό Τζέραντ Κόνλον στη φυλακή για βομβιστικές ενέργειες που τελικά απεδείχθη ότι δεν έκανε. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Απεκαλύφθη πως κάποιες ομολογίες εκμεύθηκαν από την αστυνομία. Επιτέλους, πώς θα απαλλαγούμε από την προστασία της αστυνομίας? Από πού κινδυνεύει η ελευθερία μας για να μας προστατεύει η διεστραμμένη αυτή υπόθεση που λέγεται παντού αστυνομία? Αν ήμουν εγώ ο Τζέροντ Κόνλον, θα βάζα φωτιά σε ολόκληρη την Αγγλία. Εδώ απλώς κάνω μια εκπομπή και βάζω την κατάλληλη μουσική. Η φωνή του Μάνου Χατζηδάκη, βεβαίω, από τι εκπομπέ που έκανε στο τρίτο πρόγραμμα, τότε. Ο καλό Μάνου Χατζηδάκη. Ο καλό Χατζηδάκη. Γιατί έχουμε και τον κακό ο Χατζηδάκη που μα βασανίζει αυτέ τι μέρε, πρέπει και αυτό να δώσει τι εξετάσει του. Και κάνει όπω λέει, είναι η τελευταία του καταφυγή στα επιχειρήματα μετά τι ελιές, τι μάνε και τι παρασκευέ και τα υπόλοιπα. Τα ρεπό, τα ρεπό, ότι θα πληρωνόμαστε σε ρεπό. Τελευταία του καταφυγή είναι ότι κάνουμε ό,τι λέει και ό,τι κάνει όλη η Ευρώπη. Πώς αισθάνεστε που απέναντι σε αυτό το, το νομοσχέδιο είναι απέναντι όλη η αντιπολίτευση, αρκετό κόσμο υπάρχουν αντιδράσεις και μια απορριπτική διάθεση. Αισθάνεστε ότι είστε στη σωστή κατεύθυνση, ότι κάτι θα έπρεπε να αλλάξει. Κοιτάξτε, εφαρμόσουμε ότι ισχύει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Άρα η αντιπολίτευση θα πρέπει να σκεφτεί μήπως έχει μια στάση η οποία δεν ακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις. Αυτά για την Ευρώπη τα λέει ο κακός Χατζητάκης. Θα ακούσουμε τώρα τι έχει πει ο καλό Χατζητάκης για την Ευρώπη. Βάζει και καμία εγγύηση σωστή αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό. Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι προχωρήσουμε και στο μέλλον. Το Ιτουκοκρατίας λοιπόν ασφαλώ θα είναι μία μορφή τη Ευρωπαϊκή μας θητείας, Που βέβαια δεν θα θέλει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να... απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε διότι θα είναι μια επιλογή μας ενώ η Επιτροκοκρατίας έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. περί υποταγής, περί επιλογής, περί επιλογών γενικότερα, περί Ευρώπης, εξυγχρονισμού και διαταγών και διατάξεων που έρχονται από εκεί και πρέπει να εφαρμοστούν εδώ και με την γνωστή βλάχη και αντίληψη. Ο κακός Χατζηδάκης λέει ότι κάνουμε ό,τι κάνει η Ευρώπη. Λες και ότι γίνεται στην Ευρώπη είναι καλό για τους εργαζόμενους, για τους λαούς της Ευρώπης. Δεν βλέπουμε, δεν ακούμε, δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς Συμβαίνει και πως έχουν εξελιχθεί οι σχέσεις οι εργασιακές Ελλάστιχο τα τελευταία κυρίως 20 χρόνια ο κακός Χατζιδάκης ο Κωστής μιλάει και για την πατρίδα και για την παράταξη και αυτό που χαρακτηρίζει περισσότερο από όλα την πολιτική της παράταξης απέναντι στο λαό και την πολιτική του πρωθυπουργού απέναντι στο λαό είναι το αίσθημα ευθύνη απέναντι στην πατρίδα το αίσθημα του πατριωτικού καθήκοντος Η πατρίδα πάνω απ' όλα. Η πατρίδα πάνω απ' όλα. Κράξτε ένα στον γίτσο που ξέρει από λαβοματιές και ασύρει άλλος τη γυναίκα του να της το πει με τρόπο. Τις λαβοματιές και κράξτε στον γίτσο γιατί ο Χατζηδάκης ο κακός λέει για την πατρίδα αυτές τις πολύ ωραίες παπάντζες που λένε οι πολιτικοί όταν έχουν κοινό από κάτω, λένε αυτά τα ωραία. Ο καλός Χατζηδάκης τώρα για το γνωστό τέρας. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατο, πάει να πει ότι του μοιάζει Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη, να μας τρομάζει η ομορφιά Ο Φράνκε έγινε πόστερ και στορίζει το δωμάτιο ενό όμορφου αγόριου Το αγόρι ονομάζεται Πινοσέτ, η Βιτέλα Και ο Λομόναχο χορεύει με πάθος ένα ταγκό ελλειπτικό Δεν υπάρχει μουσική ούτε τραγουδιστής από κοντά Μόναχα ένας ρυθμός ατέλειωτος και αριθμοί. 1.500, 5.000, 10.000, 100.000 αριθμοί όχι εντελώ αποσαφινισμένοι των εξαφανιστέντων, βασανιστέντων και νεκρών. Και το τραγκό να συνεχίζεται. Το δε ποδόσφαιρος της φάσης του να κόβει την αναπνοή εκατομμυρίων θεατρών επί της Εκατομμύρια περισσότεροι από όσου εννοούν να αντιδράσουν στο τέρας και εξαφανίζονται μέσα σε χαντάκια, σε ρεματιές ή στις Από την ώρα που ο Φραγκεστάιν γίνεται στόλισμα νεανικού δωματίου ο κόσμος προχωράει μαθηματικά στην εκμυδένισή του γιατί δεν είναι που σταμάτησε να φοβάται αλλά γιατί συνήθισε να φοβάται. Ένα παράξενο ραδιοφωνικό πάντω. Σπικ κάνουμε σήμερα. Έχουμε τον ένα χατζηδάκι, τον Υπουργό Εργασία. Κακό τον λέμε, για να μπορούμε να συνοηθούμε. Τα σχήματα πάντα βοηθάνε. Και τον άλλο χατζηδάκι, τον τεράστιο, τον μεγάλο, τον μάνο χατζηδάκι και με το λόγο του και με το έργο του. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι καλύτερο. Πιο διαχρονικά, σίγουρα το έργο του, αλλά και ο λόγο του, αν και 30-40 χρόνια πριν, τραγικά επίκαιρο. Τραγικά επίκαιρο. Ο κακός Χατζιδάκης τώρα, ο Κωστής, που δίνει τις δικές του μάχες, μας θυμίζει, μας λέει για ποιον ακριβώς νοιάζεται. Ε, να ξέρουν όλοι όσοι μας παρακολουθούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα. Νοιάζεται φυσικά και για τις επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη πλευρά φυσικά νοιάζομαστε και για τους εργαζόμενους. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει. Τη νέα δημοκρατία και μα ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε όλε εκείνε τι προποθέσει ώστε να υπάρχει κοινωνική συνοχή, Μπράβο. αλλά και από την άλλη, ανάπτυξη που θα είναι προ όφελο και των εργαζομένων και των ανέργων. Είδατε τι που τα λέει ο κακό που τον λέμε εμεί. Μου είναι και αυτό καλό. Όχι σε καμία περίπτωση. Αν ο άλλο είναι ο καλό, ο Μάνο δεν υπάρχει περίπτωση να είναι καλό και ο Κωστή. Χατζηδάκη σε εντελώ Ο ένα βοήθησε το λαό, τον ανήψωσε. ο άλλος του δίνει μπουνιά να πάει πιο κάτω. Βρείτε και ξέρετε και καταλαβαίνετε ποιος Χατζιδάκης έχει ανυψώσει και ποιο υποβιβάζει από νοημοσύνη μέχρι συνθήκες ζωής, μέχρι όρους ζωής, μέχρι καθημερινότητα εντός και εκτός χώρων δουλειάς. Ο καλός τώρα, για να κλείσουμε αυτό το πικμόγκ, να πάμε και στα υπόλοιπα, ο καλός Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, μιλάει για το νόημα των αγώνων, επειδή και αύριο έχουμε μια απεργία. Ε, μπήκε και το 10 το Εργατικό Κέντρο Αθήνα τελικά. Στάση εργασία είχε αποφασίσει. Αποφάσισε και αυτό χτε να το κάνει 24 ώρε. Και αδεδεί στην αρχή είχε αποφασίσει στάση εργασία. Υπό την πίεση του πάμε. Και των λοιπόν δυνάμεων αναγκάζονται σιγά σιγά. Η ΓΕΣΕ έχει μείνει εκεί βράχο. Υποτιθεί ΓΕΣΕ είναι και το ανώτατο όργανο και υποστηρίζει του εργαζόμενους Και με αυτά τα εσχρά ότι θα παίρνει ρεπό κάποιο, θα πληρώνεται σε ρεπό όταν δουλεύει και θα εξαντλώνεται. Σε καθημερινή βάση, η Γεσέ κρίνει ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια στάση εργασία και με μια συγκέντρωση ισχνή όπω κάνει συνήθω μαζί με τη Γεσέ και τα κόμματα που φωνάζουν μεν γιατί πρέπει να φωνάξουν και να ξεκαρφωθούν και να έχουν άλοθη, αλλά επί τη ουσία θα ψηφίσουν τα θετικά και συζητάνε όλη μέρα σήμερα. Και οι βουλευτέ βλέπουν του ΣΥΡΙΖΑ για τα θετικά του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Ο Καλό Χατζηδάκη λοιπόν για το νόημα, έτσι το ερμηνεύουμε εμεί, των αγώνων. Σας είπα ψέματα, μόνιμα θα διεκδικείτε όλο ένα και περισσότερο αυτό που σας αρνούνται, βασιζόμενοι στην κουρασί σα, με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Μα με τις εξαιρέσεις ο κόσμος προχωρά. Όσοι αν θέξετε θα πάτε ένα βήμα πιο μπροστά και η Κίνα από μέσα της θα σας χαμογελά. Όχι με το χαμόγελο του εμπορίου, αλλά με το αιώνιο χαμόγελο της άνοιξη των λουλουδιών και τη μουσικής. Έτσι λοιπόν, οι εξαιρέσει και πώ ακριβώ γράφονται οι κανόνε και πώ γράφετε και η ιστορία με τι εξαιρέσει. Διαλέξτε, πού θα μπείτε, Ποιο δρόμο θα πάρετε, των εξαιρέσεων ή του κανόνα. Έχει μια αξία και αυτό το δίλημα μαζί με όλα τα υπόλοιπα από του χατζηδάκιδε, τον καλό, τον πολύ καλό και τον κακό. Ε, να πάμε λίγο στην τώρα, γιατί η τώρα μίλησε χθε στη Βουλή από του πρώτου βουλευτέ που μίλησαν επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και είπε αλήθειε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ εδώ και μέρες στο δημόσιο διάλογο τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και οφείλω ειλικρινά να ομολογήσω ότι καταργείται το οκτάωρο. Μπράβο! Και το λέω ειλικρινά. Καταργείται το οκτάωρο. Και το λέω ειλικρινά. Καταργείται το οκτάωρο. Καταργείτε το οκτάωρο. Εκέ, θα απαντούσα εγώ. Σωστό. <Τι> Σωστό. Ο Κυριάκου στο τέλο, αυτό το Εκέ θα απαντούσε αυτό. Τα αγιώνει όλα. Δίνει μια απάντηση με μία, δύο, τρει, τέσσερι λέξει. Έχει απαντήσει, ειδικά με το Εκέ. Το ένα είναι γράμμα, το άλλο είναι λέξη. Έχει δοθεί η απάντηση για το τι ακριβώ θα κάνουν. Ήθελε να το εξειδικεύσει κι άλλο η κυρία Μπακογιάννη. Δεν έμεινε μόνο στο ότι καταργείτε το οκτάωρο, κάτι που το ξέρουμε. Το παραδέχονται όλοι. Έχει καταργηθεί το οκτάωρο, αλλά τώρα μπαίνει και μια ταφόπλα κάπου πάνω με του χατζιθάφτη το νόμο και μένει κανονικά. Η κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, έκανε και την εξειδίκευση. Η Ελλάδα, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, θα πάει μπροστά. Οι εργαζόμενοι θα δουλέψουν πάνω από το οκτάωρό τους με αδίλωτε και απλήρωτε υπερορίε. Εκεί. Βλέπεις και κύριοι συνάδελφοι, εδώ που τα λέμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προθυπουργό ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Έτσι το είχαμε φανταστεί, είναι η αλήθεια, αλλά όταν το βλέπεις να συμβαίνει είναι αλλιώς. Ένα ό,τι να είναι παίζει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι ότι γίνονται όλα στην τύχη, πολύ στοχευμένα και με συγκεκριμένη στόχευση και στόχους ανθρώπους και ζωές κανονικές. εξοντώνονται, εξαϊλώνονται, γίνονται λάστιχο, ταλαιπωρούνται αλλά είναι αλλιώ να το ακούς από τον Κωστή Χατζηδάκη τον κακό, να το λέει στην Βούλη μια που είπαμε για τον Πρωθυπουργό, Χθε ήταν στην ε, σύσκεψη εκεί, στην οδό του ΝΑΤΟ, μαζεύτηκαν όλες οι χώρες εκεί τα μέλη, τη συμμαχίας μας, της μεγάλη που ε, παρά την όποια κρίση δεν έχουμε κόψει τίποτα όλα αυτά τα 10 χρόνια να έχουν κοπεί Από συνταξιούχου, από μισθωτού, από ασφαλισμένου. Έχουν γίνει περικοπές. Δεν υπάρχει άνθρωπο σε αυτόν τον τόπο που να μην έχει υποστεί τα χρόνια των μνημονίων και πριν και μετά περικοπέ. Όχι. Τη συμβολή μα στο ΝΑΤΟ, τη συνεισφορά μα εκεί δεν την έχουμε μειώσει. Ούτε ένα δολάριο. Κανονικά είμαστε κύριοι. Πληρώνουμε για να μην έχουμε ανάγκη κανένα, γιατί έτσι είναι τα σωστά νταμπατζηλίκια. Και αυτοί οι μεγάλοι σχηματισμοί, οι συμμαχίε είναι κυρίω. Υπόθεση τα βαντζίδων πληρώνεις για να έχει την προστασία που δεν την έχουμε ούτε και την προστασία αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης χτες έκανε μια δήλωση εκεί στο Περιστήλιο των Βρυξελών και μίλησε για τον ιό που δεν τον βλέπουμε δεν είναι ορατός διαγυμνού οφθαλμού σε αντίθεση με άλλους ιούς που τους βλέπουμε όλοι Ο COVID ε, ε, απέδειξε πόσο ευάλωτε είναι οι κοινωνίες μας ε, σε έναν ιό ο οποίος δεν είναι καν ορατός Απέδειξε πόσο ευάλωτε είναι οι κοινωνίε μα σε έναν ιό ο οποίο δεν είναι καν ορατό για γυμνόφθαλμο. Ενώ όλοι οι άλλοι φαίνονται, του βλέπεις, να περνάει ένα ιό. Μπορεί να τον κολλήσει, να πάθει γρήπη, να έχει φτέρνισμα, κρύωμα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πονοκέφαλο, μία αλυγίε. Ε, αυτό ο ιό δεν φαίνεται. Το είπε ο Κυριάκο δεν φαίνεται με γυμνόφθαλμο. Θέλει με μια άλλη παρατήρηση, με ένα μικροσκόπιο, με κάτι, μπορεί κάποιο να τον. εντοπίσει και να κρυφτεί έρχεται κατά πάνω το ΙΟΣ και πάει πιο πέρα και κρύβεται και σώζεται εδώ είναι η ελληνοφρένεια όλο αυτό 211-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνία. τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα πούμε μετά γιατί επειδή έχουμε και παράθυρο εδώ στον Πειραιά στο λιμάνι βλέπω ότι έχουν έρθει τα σύννεφα οπότε κολλάει αυτό που ακολουθεί Είναι όταν έρχονται τα σύννεφα. Είναι το πρώτο, αν δεν κάνω λάθο και αν θυμάμαι καλά, το, το πρώτο στη σειρά από το δίσκο, το χαμόγελο τη Τζοκόντα. Γιατί σε δίσκο τα μάθαμε κάποιοι. Είχε μια αξία ο δίσκο, επειδή ήταν, θυμόσαστε όλοι πώ φαντάζομαι, και οι νεότεροι, δείτε αν δεν ξέρετε. Γιατί υπάρχουν και κάποια παιδιά που δεν ξέρουν καν, την κασέτα. Αλλά νομίζω το δίσκο το ξέρουν γιατί κυκλοφορούν ακόμη. Αυτά, ήταν αυτά τα διπλά τα album, τα περίφημα, που όταν καθώσουν σε μια πολυθρόνα και. το άνοιγε, σε ρουφούσε μέσα ο δίσκος. Είχε και τους στίχους, είχε και τους συντελεστέ, είχε και φωτογραφίες. Δεν είναι όπως το CD που ήταν μικρό και ξεδίπλωνε και ήθελε και γυαλιά πρεσβιοπίας να δεις τι γίνεται. Ο δίσκος έμπαινε μέσα στο δίσκο. Κι τον είχες και κοντά στο πρόσωπο, άκουγες τη μουσική και δεν έβλεπες τίποτε άλλο, ήσουν αμέσως το χατζηδάκι. Με τι φωτογραφίε του Χατζηδάκη σε στίχου, αν είχαν στίχου. Εδώ το χαμόγελο Τζοκόντα δεν έχει στίχου, αλλά είχε στι μουσικέ ήσουν εσύ και το χαρτί, το χαρτόνι του δίσκου. Δεν μεσολαβούσε τίποτε άλλο, δεν, σε αποσπούσε, δεν σου αποσπούσε την προσοχή, τίποτα απολύτω. Έτσι λοιπόν, νομίζω το πρώτο κομμάτι σε αυτό το δίσκο ήταν αυτό το όταν έρχονται τα σύννεφα. Επειδή στην Αττική το τελευταίο καιρό και σε άλλε περιοχέ, έρχονται κάθε απόγευμα έτσι με σημεράκι τα σύννεφα. Το τηλέφωνο το είπαμε 80. Αν είστε στη γενιά της Pfizer, δηλαδή του δίσκου, πάρτε τηλέφωνο να πείτε τα δικά σας. Αν είστε στην Αστραζένεκα, τώρα είναι ένα θέμα που είναι όλες οι γενιές εκεί, αλλά δεν πρέπει να το κάνουν οι άνω και κάτω των 60. Ρέντιο Παπάκι Παραπολιτικά, οι επιστήμονες και η αντιμετώπιση τους. Και η αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος με μια επιπολαιότητα που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, με μια άγνοια. ή που, με μια κάλυψη που θα έπρεπε να υπάρχει αν υπήρχε η άγνοια του θέματο. RadioPapakiParaPolitica.gr, το mail του σταθμού, δικό μα αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το site το επίσημο του ομίλου Ελληνοφρένια. Στο YouTube μα ακούτε στο Ελληνοφρένια Official Από κάτω έχει και διάλογο και chat. Στο Facebook επίση, στα Podcast επίση. Πρώτο μέρο του λαού μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Ναι. Θέλει να σου μάθω τέννη. Θέλω να μου μάθει τέννη. Πιάσε το μπαλάκι. Τι έγινε, καλά εσέ. Καλά, να εδώ. Άχρενα παιδί να είχαμε και εμεί, σαν τον ε, γιο του Κυριάκου, να μα πιάσει κόμενου να πιέζουμε τέννη. Καλά, είσαι φοβερό, εσέ. Διότι το συνέδριο γονιμότητα που πήγαν όλοι οι παπάδε που να πάνε παπάδε, γι' αυτόν το λόγο γίνεται για να βγάζουμε νέου μισοτάκι, τε, τι δεν καταλαβαίνει. Α, να βγούνε. Να, πώ θα βγουν τα νέα μισοτάκια, ναι. Τι, πώ θα βγουν. Μαζευθήκαν όλοι οι παπάδε για να σου πούνε να κάνει παιδιά, άρα θα Είναι Τι δεν καταλαβαίνεις. Ναι, πολύ καλό. Έλα, yeah. Ναι. Κύριος Αποστόλης, Ο ίδιος. Αποστόλε, θέλω να σε συγχαρώ για την αναφορά που έκανες για το τιν τον Δημήτρη. Ήσουνε εξαιρετικός. Ο Θήμιος τα πει, Μαθήματα ναι. ζωής. Μαθήματα ζωής έδωσε σήμερα. Μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αποστόλη, άκουσα. Εγώ θα το πω στα ίσια. Η συγκεκριμένη οικογένεια που μα κυβερνάει είναι δολοφόνη. Γιατί καλέ? Το να βάθει κάποιο τα χέρια του ελαφρώ με αίμα δεν τον κάνει δολοφόνο. Είναι δολοφόνη. ότι έχουν οπλισμένα διάφορα ψυχάκια σαν αστακού και γυκλοφορούν στου δρόμου δεν του κάνει δολοφόνου. Είναι δολοφόνη. Ε, ρε, μανία, είναι... Δίνουν τι εντολές Η συγκεκριμένη οικογένεια είναι τυχαία που δεν του θέλουν στην... στην Κρήτη. Δεν του στέλνουνε. Όχι, δεν τη θέλουν. Αχ, θα δώσουν μια ευκαιρία ακόμα, δεν ξέρουν τι χάνουνε. Ο ασκός του αιώλου άνοιξε διάπλατα. Αυτά φοβάμαι Αυτά θα είναι Δεν μαζε, δε μαζεύεται Λοιπόν τώρα οι, ε, μας έχουν κατανομάσει Είναι οι πολίτες αστυνομικοί Και εμείς είμαστε Ιδίθεν αγανακτισμένοι Είναι δολοφόνοι Και μέσα σε αυτό το κόμμα Είναι παιδεραστές Κρυμμένοι χίλιοι δυο Μη μιλάτε είναι έτσι και... είναι μονομένα περιστατικά Δεν είναι όλοι έτσι υπάρχουν και καλοί που στηρίζουν οι καλοί, πιώ είναι καλή. Ο Κυρανάκι, ο Μητσοτάκη. Τι είναι καλή. Δεν ξέρω αλλά δύσκομαι. έχω ακούσει ότι γενικώ όταν λέγεται αυτή η ατάκα ναι, ότι καλό είναι να λέμε ότι υπάρχουν και καλοί. Δεν βλέπω κάποιον καλό. Άλλο καλοί. αυτό, άλλο αν υπάρχουν. Δεν βλέπω κάποιον καλό και έντομο. Δεν βλέπω. Δυστυχώ δεν βλέπω. Έντομη δεν είναι, το. αλλά είναι έτοιμη για όλα. Αποστολή σε αυτή τη χώρα πάντα προωθούνταν η δώνη. Συγγνώμη. Οι γόνοι, οι γόνοι πάντα προωθούνταν σε αυτή τη χώρα. Ο γόνο, Μό, Μόνο η Δαμανάκη πάλευε να σώσει του γόνου. Τη Δαμανάκη το περίμενα. Το περίμενα, τι θα Βεβαίω. Γιατί μόνο η Δαμανάκη βγήκε μπροστά και είπε να προστατεύσουμε του γόνου. Αυτή έλεγε και το καλαμαράκι. Αυτό που δεν τη είπε κανεί είναι ότι οι γόνοι έτσι κι αλλιώ προστατεύονται σε αυτό τον τόπο. Μην αγώνεσαι. Λοιπόν, δύο γόνοι όμω, ένα γόνο πρώην Πρωθυπουργού και ένα γόνο νυν Πρωθυπουργού δεν αντέχεται, αδερφέ μου. Δε, δηλαδή είναι αυτό ο, ο γόνο πρώην Πρωθυπουργού. Του Αντώνη Σαμαρά. Α, ναι, ναι, ναι. ναι. Και Αυτό φοβάμαι είναι. θα βγει στη Βουλή και θα α, λέει τα λόγια του διπλανού. Θα αντιγράφει και εκεί. Α, ναι, ναι. Σωστό. Αυτά, αυτά φοβάμαι. Θα έχουμε διπλοκαλύψει. Ναι. Τέλο πάντων. Και να συμπορέσει και κάτι για τον Βελόπουλο προχθέ που βγάλετε. Ότι ο Σαμαρά θεωρεί, α πούμε, ότι έχει πολιτικό κεφάλαιο και ότι έχει φτιάξει όνομα για να κατεβάσει και το γιο του. Ε, βέβαια. Και θα πει κάποιο Α, είναι γιο του Σαμαρά. Α τον ψηφίσω. Όρσε. Γιατί τον κούλη πώ τον ψηφίσανε. Ο κούλη έχει μια παράδοση οικογένεια. Τέλο πάντων έχουν σ Θα δημιουργήσει και ο Σαμαράς παράδοση για την οικογένειά του Ναι, ναι, ναι, σίγουρα yeah. Αυτό που είχε καταφέρει ο Σαμαράς Όχι από την περίοδο που έριξε το Μητσοτάκη Τώρα που έχει καταφέρει να είναι λιγότερο συμπαθής από το Μητσοτακέικο Θέλει ταλέντο Ναι, ότι ένα, ένα ταλέντο το θέλει, ναι Και κύριε συνάδελφο, θέλω ειλικρινά να ομολογήσω ότι καταργείται το οκτάωρο. Μπράβο! Και το λέω ειλικρινά. Καταργείται το 8 οκτάωρο. Είναι ωραίο που λέει θέλω ειλικρινά να ομολογήσω. Το έχουμε καταλάβει, αλλά πάντα εμείς δεχόμαστε τις διαβεβαιώσεις, τις δηλώσεις των ε, πολιτικών, γιατί αυτοί αποφασίζουν για τις ζωές μας. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. <Τι> νομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρου. Η Μούρη Κρέας του έκανε για άλλη μια φορά του Ερντογάν ο Πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης καταφέρνοντας άλλη μία εθνική επιτυχία. Η συνάντηση για τον Τούρκο ηγέτη ήταν ένας Κόλαφος, μια συντριβή, το φυσάει και δεν γριώνει, Τον ήπιε δηλαδή. Ο πρωθυπουργός μας μπήκε στην αίθουσα με το γνωστό περήφανο ύφος, κοίταξε περιφρονητικά τον Ερντογάν και πριν κάτσει, του κάνει πσσσσ. Έκλασε μαλλίο τα γηπ. Πήγε το σκατό στην Γκάλτσα. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Όπως αναφέρουν όλα τα κανάλια, νικήσαμε εμείς σε άλλον έναν εθνικό θρίαμβο. Το εμβόλιο Άστρα θα το κάνουν όσοι είναι ακριβώς 60 χρονών αφού σύμφωνα με τις υποδείξει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν πρέπει να το κάνουν όσοι είναι πάνω από 60 και όσοι είναι κάτω από 60 ετών Άρα τι μένει όσοι είναι ακριβώς 60 ετών Χαιρέτα μου τον Πλάτανο δήλωσε μέλος της Επιτροπής Υγειονομικών ενώ ο αρμόδιος Υπουργός Βασίλης Κικίλιας πρότεινε μια σκετό «Τώρα θα μας περισέψουν εμβόλια αστραζένεκα αφού κανείς δεν θα τα κάνει, να συγκεντρωθούν όλα σε έναν χώρο και να αδειάζουν τα φιαλίδια σε ένα μεγάλο καζάνι ώστε να γίνουν τσίπουρο». «Θα είναι ένα τσίπουρο σωστό γιατρικό», ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας. Την ιδέα επικρότησε ο βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος ζητώντας με ό,τι περισσέψει να φτιαχτεί ασετών. Μεγάλη ευνοημένη του εργασιακού νομοσχεδίου που από χθες συζητείται στη Βουλή είναι όσοι εργαζόμενοι είναι γυναίκες, έχουν ταυτόχρονα κτήματα με και τουλάχιστον δύο παιδιά. Για αυτή την κατηγορία προβλέπεται άδεια δύο μηνών τον χρόνο αφού θα πληρούν τα κριτήρια για το μάζεμα ελιά και το φύλαγμα των παιδιών. Με τροπολογία που έκανε δεκτή ο Κωστής Χατζηδάκης το φύλαγμα των παιδιών θα γίνεται από τις Στο χωράφι και κάτω από τις ελιές Όσοι και όσες δεν έχουν ελιές Οι παιδιά θα παίρνουν τα αρχίδια τους Δήλωσε στέλεχο του Υπουργείου Εργασίας Το ίδιο θέμα τώρα, περί τι κρίνεται η αυριανή απεργία του Πάμε τη Αδεδή και του Εργατικού Κέντρου Αθήνα, αφού το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρήθη φιλεργατικών διατάξεων. Οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν όρημα. Αυτό δήλωσε αξιωματούχο του μεγάλου Μαξίμου, προσθέτοντα με δικαιολογημένη οργή: Δεν καταλαβαίνω την αναταραχή, επειδή αντί λεφτά θα παίρνουν ρεπό, που να θεσπίζαμε και την αρχική μα πρόταση που προέβλεπε οι εργαζόμενοι να πληρώνουν. Τον εργοδότη του προκειμένου αυτός να τους κρατάει στη δουλειά. Έξαλος. Καιρός. Καιρός να τελειώνει αυτό το πανηγυράκι με τις απεργίες κάθε τόσο να σταματήσουν επιτέλους τα βασανιστήρια των συνδικαλιστών στους Αθηναίους. Τα βασανιστήρια είναι προνόμιο της κυβέρνησης. Όλοι το ξέρουν αυτό. Πραγματικά όλοι το ξέρουν. Δεν έχετε τσίπρα, μας λένε, εδώ γράφουν κάποιοι φίλοι ακροατέ. έδωσε χθε συνέντεο το στο βράδυ, στη Μάρα Ζαχαρέα. Πώς δεν έχουμε τσίπρα, έχουμε τσίπρα και για το ευαίσθητο θέμα, και λέω ευαίσθητο, επειδή είναι ένα θέμα που προκαλεί αμηχανία στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει δώσει πιστικές απαντήσεις, λέει κάποιες απαντήσεις, δίνει, αλλά δεν είναι πιστικές, οπότε το κάνει ακόμη καλύτερο το θέμα ως θέμα. Θέλω Άρα... να περάσουμε στα δάνεια των κομμάτων <χει> Γιατί έχω και το ρολόι εγώ εδώ και βλέπω ε, Είναι ένα θέμα το οποίο το έχετε ανεβάσει τις τελευταίες ημέρες Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι από το 2016 εμείς δεν παίρνουμε δάνεια Τακτοποιούμε τα οικονομικά μας Απληρώνουμε τόκους οι οποίοι είναι μεγάλοι και όχι κεφάλαιο Πώς ακούτε εσεί αυτά τα επιχειρήματα Κυρία Ζαχαρέα εσείς αν είχατε... Κάποιον ο οποίο γεννά όχι 30 εκατομμύρια το χρόνο χρέη στην επιχείρησή του, τρία, ένα εκατομμύριο, 500 .000. Θα τον επιλέγατε για διαχειριστή της πολυκατοικίας σας. Κοιτάξτε τώρα αυτό το επιχείρημα θα τον, είναι, λίγο... Δεν θα τον επιλέγατε. Εμείς έχουμε επιλέξει όμως για Πρωθυμπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος υποσχέθηκε εξηγήιανση των οικονομικών του κόμματος το 2016 και κάθε χρόνο φορτώνει τον Έλληνα φορολογούμενο με 30 εκατομμύρια ευρώ. 128 εκατομμύρια σε 5 χρόνια Στον Έλληνα φορολογούμενο τα φορτώνει Αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα Ένα κρίσιμο θέμα που αφορά και τη δημοκρατία Και την ποιότητα του πολιτεύματος Και την ισονομία στον τόπο Ένα λεπτό, νέα, νέα Δημοκρατία απαντά εγώ δεν φορτώνω ναι, Γιατί εγώ δεν παίρνω άλλα δάνεια Αποπληρώνουν τα υπάρχοντα Δεν απαντάει, δεν έχει επιχειρήματα Γι' αυτό κρύβεται Και γι' αυτό οδήγησε και τον πρόεδρο τη Βουλή σε αυτόν τον προ, προφανή, πρωτοφανή αυτοεξευτελισμό να καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρόεδρο που έκλεισε τα μικρόφωνα πολιτικού αρχηγού και δίτου αρχηγού τη αντιπολίτευση. Και που διάβαζε σκονάκια για να μου απαντήσει. Κρύβεται ο Κυριάκο, δεν κρύβεται. Απλά είχε να κάνει αθλητισμό, είχε να κάνει σπορ. Ποια είναι η σχέση σα με τα αθλήματα, σα αρέσουν τα σπορ. Μου αρέσει πολλά σπορ. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, Καραίος, Μου αρέσει το μπάσκετ Στον αγώνα του μπάσκετ σ' άρεσαν αυτά που έκανα, ε Τα λέει up, τα follow up, τα drive, τα pivot, τα time out Μου αρέσει το τένις Θέλεις. Θέλω Να σε μάθω τένις Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πιδούν Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια θα χτυπάς και ποζα, ποζα παίζει τα μπαλάκια Μου αρέσει το περπάτημα Όποιο τη νύχτα περπατεί Λάψπες και σκατάπατεί Το ποδήλατο Ποδηλάτες δίχως έλα. πάρτο τον κόλο σου και έλα. Το σκι. Για σκι, εγώ. Ξεσκεί <laughs> άλλο. Είναι η εκτόνοσή μου. Α, τελείωσε. Ο Κυριάκος Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ως, θα κάνει και σπορ. Κάνουμε και μια αναδρομή. Είναι από την περίφημη συνέντευξη που είχε δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκη προχθέ. Μετά, παιδάκια. Ακούμε Χατζηδάκη σήμερα. Μάνο. Μάνο. Και τον άλλον τον ακούμε, αλλά ξέρουμε τι θέλει να μα πει. Και να μην τον ακούσουμε. Ξέρουμε τι ακριβώς εννοεί και τι κάνει Ειδικά ο Κωστής Χατζηδάκης Στον πολιτικό βίο της χώρας Και με τις δουλειές που έχει αναλάβει κατά καιρούς Πολύ δύσκολες Και τις έχει φέρει σε πέρας Όχι προς το καλό του συνόλου Αλλά προς το καλό συγκεκριμένων Συγκεκριμένου συνόλου ε, Θα ακούσουμε τώρα ένα ακόμη κομμάτι Τραγούδι του Χατζηδάκη Του Μάνου ε, Το έχει τραγουδίσει η Παπαρίζου. Μην τρομάζετε, δεν θα ακούσουμε όλη την Παπαρίζου Θα ακούσουμε μόνο την αρχή της Παπαρίζου που είναι ωραίο Και μετά στη συνέχεια του από την Δαλίδα. 時点で Πήραμε το πολύ ωραίο Α, το ταραρά που λέει Παπαρίζου στην αρχή, γιατί μετά έχει κάτι στίχου στο τραγούδι, και πάει αλλού και βάλαμε τη Δαλιδά στην πολύ ωραία αυτή μουσική. Πολύ ωραίο κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη, με διεθνή καριέρα εδώ, γιατί η Δαλιδά, Γαλλίδα, τα ξέρουμε. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε το λαό, δεύτερο μέρο, αμέσω τα διαφημίσει και εδώ είμαστε στην συνέχεια. <Τι> Λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι η κυρία Λοιπόν. Γνωριζόμαστε από κάπου? Δεν ξέρω. Α, επειδή μου πάτε το όνομά σας, όφυλα ε, να σας γνωρίζω? Ναι. Να το γνωρίσω. Ελάτε, να ελάτε και να σας γνωρίσω. Αυτό λέω εγώ, όφυλα να σας γνωρίζω ή όχι. Όχι, δεν ξέρω. Α, εντάξει. Δεν με τις, να λέω και το ένα και το άλλο. Με τι είμαστε? Δεν ήθεστε στη εταιρεία. <ΣΙΔΟ> ναι, η εταιρεία είμαστε. Τι θα θέλατε. Να, κοίταξε κατ' ελληνικό. Να ρωτάξω. Κοίταξε νομίζω, να σε ρωτήσω. Χτε το απόγευμα μου είπε η κοπέλα. Θα ειδοποιήσει τι παραγγελίε. Γιατί δεν μου έρθει. Και αυτό γιατί είχα να πει. Την Τρίτη. Αλλά μου ήρθανε σήμερα. Γιατί είναι. Να σου. Γιατί είναι γαλό η, αλλόη, η ε, Κρέτα. Μικρό το μπουκάλι. Και το άλλο το ρόδι είναι μεγάλο. Εσεί τι έχετε παραγγείλει? Έχω παραγγείλει ρόδι και αλόι. Όχι. Για ποια χρήση? Περίμενε. Εγώ έχω πάρει ρόδι και κουρμά. Κουρκουμίν. Κουκουμπά. Το κουρκουμίν πήρατε. Ναι. Αλλά είναι μικρό το μπουκάλι. Το άλλο είναι μεγάλο. Έχει πέσει πέτρακι. Είναι μικρό αλλά θαυματουργό. Ναι, καλά. Αλήθεια. Εγώ δεν ήθελα την κρέμα. Γιατί είμαι αλληλεγγύη και, και, και, και, και γιατί σίγουρα δεν θέλω. Βάλτε α, λίγο ε, την ε, κρέμα, ε. δεν κάνει κακό, είναι και για τα συγκάματα. Ε, είναι και για το σύγκαμα η κρέμα, καλή. Α, καλά, εντάξει. Ναι. Λοιπόν. Εσείς δώσατε πολλά λεφτά, 25. Μπορείτε, κατάλαβα. Ναι, και λίγα είναι. Ναι, γιατί είναι λίγα. Τι ψηφίσατε, Εγώ Νέα Δημοκρατία. Νομίζω πρέπει να ψηφίζετε βελόπουλο με αυτά, αν και ταιριαστεί είναι και η νέα Δημοκρατία. Εγώ. Είμαι βασιλική και Νέα Δημοκρατία. Εγώ αγαπάω τον Βασιλιά. Μα πού κολλάνε αυτά μαζί, εντύπωση μου κάνει. Ε, εντάξει. Πόσο Μπιτσοτάτη και ο, ο Γιάννη έφερε την πρώτη φορά τον Κωνσταντίνο. Σωστό. Να σα ρωτήσω λίγο. Ναι. Ε, το Βασιλιά το συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε Βασιλιά. Όλου του αγαπάω αλλά τον Κωνσταντίνο. Τον κότσο Βασιλιά, κατάλαβα. Ε, τον κότσο. Και τα παιδιά του και όλα Εσείς θα θέλατε να ξαναέρθει το βασιλικό πολίτευμα αν γίνεται η βασιλεία Ε άμα είναι έρθει έρθει Τα παιδιά του είναι εξαιρετικά Και θα φέρουν πολλά λεφτά Σε ποιον Σε Ελλάδα πόσο... Θα φέρουν εταιρείε. Ναι αλλά και ο Μητσοτάκης προσπαθεί Γιατί ναι. αυτό που λέτε είναι κατά του Μητσοτάκη αν έρθει ο βασιλιάς Τι είναι Κατά του Μητσοτάκη δεν θα έχουμε Μητσοτάκη μετά Τι λέτε Αφού θα έχουμε βασιλιά, τι θα κάνουμε, Μιτσοτάκη. Καλά, εντάξει. Ο Μιτσοτάκη είναι καλό στο βόρειο. Και ο Μιτσοτάκη δεν φέρνει λεφτά όμω. Τι λεφτά παίρνει. Δεν φέρνει, φέρνει, λέω, λεφτά. Ε, πού τα παίρνει. Δεν δε λέω το... τα παίρνει, αν είναι δυνατόν, ότι φέρνει, φέρνει στη χώρα. Α, ναι, παίρνει, φέρνει. Έχει φέρνει πολλέ εταιρείε από την Αμερική και από παντού. Ναι, και κάποιου από το χωριό δεν του ξέρει. Ε, και κάποιε εταιρείε από το χωριό δεν τι ξέρει. Ναι. ναι. Πολλέ όμω. Ναι, ναι. Κατάλαβα. <συγγε> Οι αδερφέ του και οι δύο έχουν ανοίξει ένα μαγαζί στη, σε ένα νησί και φέρνουν πολλά λεφτά από το νησί. αλλά δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι που ποιο ήταν. Ποιανού αδερφέ? Του Κωνσταντίνου, η Σοφία και η Ειρήνη. Του Βασιλιά? Ναι, ναι. Έχουν ανοίξει μαγαζί, μπράβο, μάθαμε και κουτσοπολιό. Κουτσοπολιό και έχει ανοίξει η Ειρήνη στο Μέγαρο. Και έχει ανοίξει το Μέγαρο? Έχει μαγαζί η Ειρήνη. Μπράβο, το ρηνιό, είδε. Δεν είναι το ρηνιό, είναι παλιό τη ειρήνη. Όχι τορυνιό, το ρηνιό, το ρηνιό, είναι η ειρήνη λέω, ναι. Α. Ναι, ναι. Μπράβο, όχι, μπράβο. Άρα θα φέρουν λεφτά, τι συζητάμε. Ναι, εντάξει. Αυτά είχαν μαζέψει λεφτά στην άκρη, φαντάζομαι, μάλλον πουλήσατε τα μαχαιροπύρια που σου φρώσαν. Το Να σου πω κάτι. Τι. Οι Βασιλεί Είχανε φέρει στην Ελλάδα πολλά λεφτά. Και είχανε το εργοστάσιο. Ναι, δικά τους όμως. Για τους εαυτούς του. Όχι, okay, για το, το κράτο. Και είχαν εργοστάσιο με βούτυρα. Όχι, μπράβο, ναι. Χρειά, Χρειάστηκε το βούτυρο τα επόμενα χρόνια. Το... Το νότιμο. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ε. Και ενημερωμένη, Κάτω. μ' αρέσετε. Εμβόλιο Ή... κάνατε. Έκανα και τα δύο. Ποια εταιρεία. Ποιο ήταν. Ε. Τε, ε. Το Βάιζερ. Το, το φάιζε. Φάιζε. Μπράβο. Α, από τώρα, από Είμαι εγώ πολύ καλή. Μπράβο. Χάρηκα που σα άκουσα. Πολύ Α, ευχαρίστηση μου δώσατε. και εγώ κι εγώ, εγώ. Λοιπόν. Χάρηκα. Καλή χάρηκα. επιτυχία ε. με τι κρέμε. Για άλλο πήρα το... Άντε, γεια. Άντε γεια. Et Antonis pas que vivait dans son petit quartier με ένα κανάτι, Με peu de Mais... avait des yeux bleus. De Pandafoos, me la veins. Tavukatapayam. Toujours à cette bouteille. Achki andam. Achki Et on compte les étoiles à la nuit. Izwot kiesiasen apidaame. On allume des feux. si vochi. Jusqu'à l'aube. Ké et on oublie ta douleur On vole avec toi comme des oiseaux On ri avec toi comme des enfants Quand tu fais la prière Kieren donns yasete Napa inaki on Seina silmi sil. I will remember. O tipotez τον nezise. All that did not happen. Me stonio tuji. In his dreams he lives. Ma nikt a fevi. But the night is gone. Keli Τι φωτιέ για σένα πιάννε <μισλίδι> να φύγει, σου πάντα ξεχνά. μαζί του γυλά, Σαν παιδιά μεσά, γελάνε, Σαν καλή πρόσφυγη. <ühlisa> Βεβαίω είναι ο Μάνος και μείνα μερικούρι. Εκεί στα πόδια του για τη καλλική τηλεόραση. Ε, τραγούδησαν κάπω όπω ακούσατε το συγκεκριμένο τραγούδι. Φτάνουμε στο τέλο. Το τρίτο μέρο του λαού μα πάει στο ακριβώ και κάτι παραπάνω τη ώρα. Μαγκαζινώ τα υπόλοιπα. Αύριο, γεια σα, Κοστέλη. Έλα. Σήμερα μα έβγαλε στην ψυχή για να του σηκώσει το γραμμένο. Το σήκωσα όμω. Το σήκωσε, ναι, το σήκωσε. Όχι, μοιό. Έκατσε και πετύχε 10 μονάδε διαφορά. Ο Σύριζα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τι βρήκε τι 10 μονάδε, ο Μπορείς, σύ... να μην τις βρήκε. Ε, Πήρε το 39, πε το 40, του κάνουμε και χάρη το 40%, το 40 του 50% που ψήφισε. Πήρε 20%. Αχ, Σιριζέο είσαι. Τι δεν πειράζει το Σιριζέα. Εγώ θέλω να πω, <συρίζευσαι> Ναι, ναι, εντάξει, το κάνουμε. Σιριζέο είσαι όμω. Θέλω να πω, δεν είμαι Σιριζέο, όχι. Mm. Εγώ θέλω να πω ότι αντί εμεί συνέχεια από το ραδιόφωνο, αυτοί που μπορούν και έχουν τη δύναμη όπω εσεί, να λένε ότι με τι λαμογέ κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια αυτέ οι οικογένειε και δεν φύγανε από την κατοχή ποτέ. Με αυτά που Αν έχεστε, αγάπη μου, κυβερνάνε, άστα αυτά. Δεν τα έχω μαστε, που σου φταίξαν αυτοί που κάνουν τι λαμογέ. Όπω και ο Πικράμενο. Αυτοί έχουν ένα μερίδιο τη ευθύνη. Ωραία τα λε. Να βγάλει και τον Πικράμενο, όταν ήτανε πρόεδρος, ήταν πρόεδρο, όταν ήταν πρωθυπουργό, που έκανε τέσσερι μέρε πριν. Τέσσερι μέρε πριν. Δυστυχώ δεν έχετε την ελληνοφρένεια. Τέσσερι μέρε πριν. Επήρε 400 Λέοπαρτ με ανάθεση από του φίλου του Γερμανού. Γι' αυτό εκλεγε εσύ, Βουλή. Και α, και πολύ αποτελεσματικό. Και πλήγεσαι... θα νόμιζε. Είναι λίγε μέρε. Μπαμπά, με μπαμ, κάνει έργο. Γιατί θα νόμιζε ότι κάποιο από του 300 θα του την εφέρει. Τώρα εσύ θε το... να μου πει ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Θε να μου πει εσύ ότι δεν είσαι ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι δουλειά έχει, ρε φίλο του. Καταλαβαίνω όλη την επιχειρηματολογία. Όχι, δεν είναι επιχειρηματολογία. Δηλαδή, όταν βλέπει, α πούμε, και μαγίζονται όλοι μαζί, δηλαδή δεν θα του αφήσει. Λάθεια έκανε κάποια στιγμή το κόμμα και την πλούρα. Την πληρώσαμε όλοι μαζί και την πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Ποιο κόμμα? Το κουκουέ. Α, τώρα γίνει κουκουέ. Πάντα ήμουν, πάντα ήμουν. Mm -hmm. Αλλά θέλω να πω ότι. Πάντω αν δεν έκανε αυτέ τι θα... μαρχίε του, μα... του μα... Κουκουέ, Λέβαια. ένα παλάθυνε που δεν συνεργάστηκε α πούμε, να, με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέβαια. Αν δεν έκανε αυτέ τι μαρτυέ του κουκουέ, θα τον το ανέλαβε. Όχι, όχι, όχι. Μιλάω τώρα, σου μιλάω και σου λέω τώρα για, για παλιά. Δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για παλιά, για πολύ παλιά. Nice. Αλλά το θέμα είναι, πράγμα που μου κάνει για πατέρα μου. Και ο οποίο έφυγε με το, με το Κουκουέ στο στόμα. Το θέμα είναι το εξή. Το θέμα είναι ότι εμεί. θα πρέπει να στηλιτεύουμε συνέχεια όλα τα αντισυνταγματικά και όλους αυτούς τους νόμους που ψηφίζουν αυτά τα λαμόγια που θα πρέπει αυτοί που το ψηφίζουν στη Βουλή. Δεν φτύμωνο μητσοτάκη. Με κούρασες λίγο, εντάξει, Κατάλαβε. το πιάσα γενικό τα είπαμε. Λοιπόν. Άντε, για. Φιλάκια, γεια. Να πω και για τις ανοησίες που έλεγε ο προφές; Να διευκρινίζεις για ποια μέρα ανοησία μιλάς. Γιατί αυτό που βγάλετε τον αέρα Αυτό προχθές. που είπε προχθέ, ναι, γιατί είπε και παραπροφές ανοησίες, είπε και την επόμενη, είπε Αναφέρθηκε στην βουλευτική αποζημίωση και στο ύψο της και για ποιο λόγο πρέπει να είναι εκεί που είναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί ένα βουλευτή του Αγρίνιου, α πούμε, νοικιάζει ένα σπίτι στην Αθήνα. Γιατί όταν λέμε παίρνει 5.000 ευρώ, να ξέρετε κάτι που δεν το ξέρουν οι θεατές. Δεν θα υπεραμηλθώ εγώ. Είναι πολλά τα λεφτά 5.000 ευρώ. Ο άνθρωπο από το Αγρίνιου, την Εντολοκαρδανία, θα νοικιάσει σπίτι υποχρεωτικά στην Αθήνα. Τα 5.000 ευρώ είναι μέσα για τον οικείο του. Mm. Το γραφείο ότι είναι μέσα, δεν είναι εξτρά. Γι' αυτό σα κάποτε έπαιρναν 9 και 10.000 και ήταν εξτρά όλα αυτά. Εμεί οι εκπαιδευτικοί παίρνουμε ένα χιλιάρικο maximum. Νάτα. Αυτοί που έχουν λιγότερα χρόνια υπηρεσία παίρνουν λιγότερα. Και επίσης πληρώνουμε ενίκιο. Να, νά Εντάξει. να Εντάξει. Αυτό που πέφτει, παίρνετε... πέφτει ο μισθό συνέχεια και το ενίκιο όχι. Ωραίο, ε. <laughs> και οι βουλευτέ παίρνουν Πολύ ενδιαφέρον. Τα ενίκια στα ύψη, οι μισθοί στα τάταρα. Μπράβο, να βγουν τα εξτρά τους. Επίσης στα και στα να συζητήσουμε όλα τα θέματα τη Φτάνει, Για τώρα. Ε, εντάξει. Ε. Να πω ότι και στα σχολεία έχει ΕΣΠΑ και οι περισσότεροι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πληρώνονται μέσω ΕΣΠΑ. Τι δουλειά έχουν τα ΕΣΠΑ στα σχολεία. Άιμορικ, θα δώσουμε και λογαριασμό. θέλουμε να τα κάνουμε. Τα αγαπώ πολύ. Γεια.